Platform 8 for the 22:28 Southern Service to Eastbourne via Lewis. Please join the front two coaches furthest from the ticket barrier. Calling at Lewis, Colgate and Eastbourne. This train is formed of two coaches. Platform 8 for the 22:28 Southern Service to Eastbourne via Lewis. Please join the front two coaches furthest from the ticket barrier. Την γιαγιά μου επειδή έχω μάθει να βλέπω την αλήθεια κατάματα Δεν άρντεξε τόσο ψέμα η καρδιά μου Βλέπω εγώ χωρίς αγάπη δίπλα μου Βλέπεις μόνο δύσκολο μα το συνεθίσω Γιατί έχω από μικρός να διαλάω την πίγρα μου Μα ποτέ δεν θα μπορείς αυτό σε ψέμα να διαλύσω ίσως σου φαίνομαι δηλώσεις ως μαλάκας Ίσως γιατί δεν μπόρεσες ποτέ σου να το κάνεις Ακόμα μπορεί και τα λόγια μου να σου φαίνονται της πλάκα, Μα δεν ξέρει τι είναι να γράφει για κάτι που χάνεις Τα όληρα την αγάπη ή μια φιλία Να χάνει ένα πρόσωπο που τόσο αγαπούσες Αυτή που με βάζε μικρό τιμωρέα Μα τώρα ξέρω γιατί το κάνει και υπομονούσε Για τα ξένα Να μην βλέπω άλλο ψέμα και κι αυτό έγινε συνήθεια φεύγω για να βρω αλήθεια φεύγω τώρα για τα ξένα Κι ίσως τις εσένα Για να δεις ότι έχω μάθει Από τα παλιά τα λάθη Στο χέρι Φεύγω για άλλα μέρη και με τη μορφή σου. Στο μυαλό μου χαραγμένη, φέρνει πάντα τη στιγμή. Από το παλιό καλοκαίρι, εκεί που ήσουν γελαστή, μα και παιδεμένη. Από τα παλιά, π όταν θυμώ σου, κλάματα σε πιάνανε. Μα τώρα έφυγε και δάκρυα. Τρυπεί, δεν τρέχουνε. Μα δάκρυα, χαράζει που τα λόγια σου ανθρώπου με κάνανε. Μου δώσαν στα όνειρά μου δύναμη να αντέχουνε. Ταυτόχρονα φεύγω κι εγώ. Απ' τα λόγια σου είχα μάθει. Θέλω να βρω αλήθεια, γιατί έμαθα ελεύθερο να ζω, εδώ που γεννήθη. Για το ψέμα εδώ για πάντα θα υπάρχει Εδώ που η με κάνει την αγάπη να μισώ Γι' αυτό έχω κι εγώ τα λόγια σου συντροφιά Για να νιώσω την αλήθεια μέσα μου να κυλά Μα έφυγε κι αυτή όπως έφυγες κι εσύ Όπως φεύγω κι εγώ με μια δική σου συμβολή Φεύγω τώρα για τα ξένα να μην βλέπω Άλλο ψεμάμια σ' αυτό έγινε συνήθεια. Φεύγω για να βρω αλήθεια. Φεύγω τώρα για τα ξένα, Κίσω σύναντι σε εσένα για να δει ότι έχω μάθει από τα παλιά. Τα λάθη φεύγω τώρα για τα ξένα. Να μην βλέπω άλλο ψεμάμια. Σ' αυτό έγινε συνήθεια. Φεύγω για να βρω αλήθεια. Φεύγω τώρα τώρα για τα ξένα, ίσω συναντήσω εσένα. Για να δεις ότι έχω μάθει από τα παλιά τα λάθη. Φεύγω τώρα για τα ξένα, να μην βλέπω άλλο ψέμα. Μια κι αυτό έγινε συνήθεια. Φεύγω για να βρω αλήθεια. Φεύγω τώρα για τα ξένα, ίσω συναντήσω εσένα. Για να δεις ότι έχω μάθει από τα παλιά τα λάθη.